Πριν προχωρήσω αγαπητοί μου αδελφοί, στο κήρυγμά μας θέλω να καλωσορίσω και αυτούς οι οποίοι προχτές για ποικίλους λόγους που ήταν το πρώτο μας κήρυγμα το ξέρω. δεν ήσαν, το... δεν Σα κατηγόρησα, ένα... ίσα ίσα σας καλωσορίζω, <laughs> με όλη μου την καλή καρδιά σας καλωσορίζω, δεν κατηγόρησα κανένα, όλοι σας ξέρω ότι αγαπάτε το κήρυγμα και το λόγο του Θεού, και επομένως σας οφείλω δεν μου οφείλετε σας οφείλω και σας ευχαριστώ που έρχεστε να ακούτε το Λόγο του Θεού προπάντων αλλά και προσωπικά σας ευχαριστώ διότι και εμένα με στηρίζει η παρουσία σας εδώ επομένως σας καλωσορίζω και εύχομαι και σε εσάς όπως ευχήθηκα και σε αυτούς οι οποίοι σαν παρόντος προχθές ο Λόγος του Κυρίου όχι μόνο να ακούγεται αλλά να καρποφορήσει. Γιατί ο Κύριος μας είπε ότι θα αναζητήσει καρπών και θύμισα πολλά παραδείγματα όσον αφορά τον καρπών. Ο Κύριος μας είπε και ο Τίμιος Πρόδρομος ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Στη συνέχεια καταρρώμενος ο Κύριος στην άκαρπος εκεί, μας έδειξε ότι εκείνο που θα αναζητήσει επάνω μας, κατά την ημέρα της κρίσεως είναι ο καρπός. Καθώς επίσης και εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος πάλι, ότι μακάρι οι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν, Βλέπατε δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτούς οι οποίοι ακούν. Άλλωστε και η παραβολή του Πορέω τι μας έδειξε. Ότι τέσσερι, και οι τέσσερις κατηγορίες που μας ανέφερε στο Ευαγγέλιο εκείνο και οι τέσσερις κατηγορίες ακούνε το Λόγο του Θεού. Δεν μας μίλησε για τους εντελώς αρνητές. Μας μίλησε για αυτούς που ακούνε αυτό σημαίνει και εκεί που έπεσε ο λόγος του Θεού στο δρόμο είδε λέει ο Κύριος είναι οι ακούσαντες που είτα έρχεται ο διάβολος και έρη των σπόρων βλέπετε είναι ακούσαντες και εκείνος που έπεσε στην πέτρα είναι οι ακούσαντες και μετά προθυμίας μάλιστα αλλά μετά λέει ρίζα ρίζανου και έχουσι και εκείνοι που έπεσαν στα κάτια είναι οι ακούσαντες ακούσαντες και εκείνοι τι σημαίνει αυτό αδερφοί μου ότι το ότι πας στο κήρυγμα καλόν αλλά αν δεν εφαρμόζεις κακόν το ότι πηγαίνεις στο κήρυγμα δεν θα σε σώσει το κήρυγμα. εκείνο που θα μας σώσει είναι η εφαρμογή του κηρύγματος, η εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Εκείνο μετράει ο Κύριος και εκείνο θέλει ο Κύριος όταν θα έρθει για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Εκείνο θέλει να ψάξει και να έβρει επί της γης. Θα βρει άραγε καρκόνα. γιατί είπαμε οι ακούοντες είναι πολλοί εγώ θέλω να σας ευχηθώ να μην είστε μόνο ακούοντες αλλά να είστε προπάντων κυρούντες και φυλάσσοντες των Λόγων του Θεού διότι αυτοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα απολαύσουν τους κόπους των καρπών τους ακούσατε τους κόπους των καρπών. Γιατί πάλι εδώ για καρπούς μας μιλάει ο Κύριος. Το να έρθεις εδώ δεν είναι δύσκολο πράγμα. Ήρθες, σε άκουσε έφυγε. Ε? Εκείνο που πραγματικά θέλει κόπον. είναι αυτό που άκουσες να το θέσεις σε εφαρμογή. Να γίνει πράξις εκείνο είναι το ακατόρθωτο μέν για τις ανθρώπινες δυνάμεις κατορθωτό δε και πανεύκολο με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου μας εκτός όμως από αυτό την προηγούμενη ομιλία μας το προηγούμενο Σάββατο ερμηνεύσαμε και τους τρεις στίχους από εκεί που είχαμε μείνει κλείνοντας τα κηρύγματα της προηγούμενη χρονιάς και ερμηνεύσαμε τους στίχους 23, 24 και 25 του ενδεκάτου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. Είναι γνωστό πλέον ότι ερμηνεύουμε με φόβο Θεού Τερμηνεύομαι το Ιερό Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης της Αγίας Γραφής, το Βιβλίο των Παριμιών του Σολομόντος. Είναι ένα, να μαθαίνετε και αυτά να τα ξέρετε, να μην σας μπουρδουκλώνονε οι Εβραίοι, οι χιλιαστές δηλαδή, είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη έχει 49 βιβλία η κενή Διαθήκη έχει 27 βιβλία. Συνολικά η Αγία μας Γραφή έχει 76 βιβλία. Αυτά να τα μαθαίνετε, να έχετε γνώση, να διαβάζετε την Αγία Γραφή και στο σπίτι σας και την κενή Διαθήκη, μακάρι να έχετε όλοι σας και την Παλαιά Διαθήκη, ούτως ώστε να μελετάτε, να μελετάτε όσοι γάπισαν τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εσύ λέει ο προφήτης Δαβίδ τόσο πολύ λέει αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε που όλη την ημέρα το διάβαζα. όλη μέρα και εμείς τηλεόραση όλη μέρα και εμείς αμαρτία όλη μέρα και άμα σου πω κοίταξε να διαβάσει η γραφή λες δεν προλαβαίνω γιατί δεν προλαβαίνει, τηλεόραση προλαβαίνει. Την Αγία Γραφή δεν προλαβαίνεις. Είπαμε λοιπόν την προηγούμενη ομιλία μας ότι ο Κύριος μας έχει δώσει ζύγια. Μας έχει δώσει ζύγια με τα οποία καλούμαστε να ζυγιζόμαστε. Και για να μην κοροϊδευόμαστε μα έχει δώσει ζύγια να ζυγίζουμε την πνευματικότητά μας. Γιατί ξέρετε υπάρχει μεγάλη κολακία μεταξύ των ανθρώπων και ο ένας τον άλλον για να μην τον πικράνει του λέει συνέχεια κολακευτικά λόγια. Τι καλός που είσαι, τι καλή που είσαι, τι καλή χριστιανή. Μπράβο σου, μπράβο σου, εσείς αγωνίστρια. Και ξέρετε γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί αν τολμήσει κάποιος να πει την αλήθεια και του πει αδελφέ μου δεν πά καλά το καταλάβες δεν είσαι στο σωστό δρόμο αμέσως ο άλλος θα του κόψει την κατημέρα να μου πει εμένα Αν να σου πει εσένα γιατί κακό είναι να μου το πει την αλήθεια σου λέει στο κάτω κάτω εν πάση και την αλήθεια να μην σου λέει είναι ειδικρινές μαζί σου τι θέλει να σου κοριδεύει. δεν πα καλά καταλαβαίνω Έχουμε μάθει να αυτοχαϊδευόμαστε, να αυτοκολακευόμαστε, να μην μα πει ο άλλο την αλήθεια, να μην μα πει ότι κάτι δεν πάει καλά επάνω μα. και τα είμαι στον καθρέφτη, τι ωραίο πούμαστε, Πάμε στον παππούλ στην εξομολόγηση, παππούλ δεν έχω τίποτα. Είμαι να κοινωνήσω, ήρθα να κοινωνήσω, δώσ' να κοινωνήσω, δεν είναι να κοινωνήσω. Δεν είσαι εντάξει. Στρέφω ούτε και στην εξομολόγηση δεν θέλουμε να ακούμε την αλήθεια εγώ αυτό το έχω βιώσει το έχω ζήσει αδερφοί και στην εξομολόγηση που είναι υπέρα και κάθε και πάνω από κάθε τι άλλο ώρα της ειλικρίνειας και της αλήθεια και εκεί ακόμα πιστέψτε με ότι ο πνευματικός διστάζει να πει την αλήθεια γιατί γιατί ο άλλος θα βγει όξω. Και θα πει άλλα. Τα πει ο παπάς με έβρισε, τα πει ο παπάς με έβιωξε από την εκκλησία, τα πει ο παπάς με σηκοφάντησε, ίσως να πει και τίποτα χειρότερα. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα είναι επικίνδυνοι. Και ο ιερέας κινδυνεύει. Και ο πνευματικός κινδυνεύει. Ειδικά εκεί στα χωριά που πηγαίνω, και εξομολογώ το έχω αντιμετωπίσει χωρίς υπερβολές πάνω από 30-40 φορές αυτό το πράγμα. Να βγαίνουν από το εξομολογητήριο και να λένε ότι ο παπάς με έβρισε. Γιατί? Γιατί δείχνει ο παππούλη ότι δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει παιδί μου. Και ο παπάς με έδιωξε από την εκκλησία. Μάθετε να μην κολακεύεστε ο Κύριος εδώ μας δίνει ζύγια για να μην κολλακευόμεθα να είμαστε σε θέση μόνοι μας να ζυγίζουμε τον εαυτό μας και ποιο είναι το ζύγι το ζύγι ξέρει ποιο είναι επιθυμία δικαίων πάσα αγαθή το ζύγι είναι τι ζητά από το Θεό στην προσευχή σου είδατε τι είπε ο Κύριος αυτός ο οποίος θέλει να κάνει σωστή προσευχή, να είναι σωστός χριστιανός, σωστός χριστιανός, τι θα λέει, να μου ζητάτε μόνο τη Βασιλεία του Θεού, μόνο. Και όλα τα άλλα αφήστε το θα σας το δώσω εγώ. Και την υγεία θα σου ο Κύριος. Και ό,τι θέλει, μπορεί να θέλει να σου και την αρρωστή, δεν πειράζει. Ευλογημένο να είναι, τον ευχαριστούμε μπορεί να θέλει να σου δώσει πολλά, μπορεί να θέλει να σου δώσει λίγα. Ξέρει ο Κύριος. Τον εμπιστεύεσαι. Αν τον εμπιστεύεσαι στα να μιλας. Τον εμπιστεύεσαι. Είναι πατέρα σου ή δεν είναι. Άμα είναι πατέρα σου και τον εμπιστεύεσαι. Άφησε. Μην του ζητά τίποτε άλλο παρά η επιθυμία σου να είναι μία. Κύριε μου σε παρακαλώ τον παράδεισο μην χάσω την πληχή μου και όλα τα άλλα προσθεθήσετε καθίστε, καθίστε, καθίστε και όλα τα άλλα προσθεθήσετε εμείς λέει ο Κύριος όλα τα άλλα θα σας τα δώσω εγώ τι ζητάς λοιπόν από την προσευχή σου υγεία την υγειά μου τα παιδιά μου τα εγγόνια μου την υγιά μου την υγειά του, την υγειά του. Δεν υπέτυχε ο κύριο όμω. Ο κύριο άλλα είπε. Γιατί όταν λε την υγειά μου, σκέφτεσαι ότι δεν πρέπει να πεθάνει ποτέ. Και την υγειά μου, την υγειά του, την υγειά του, τι σημαίνει ότι άμα αρρωστήσει κανένα κάνα παιδί μας, κανένα γκόλμη μα, τα βάζουμε με το Θεό. Τι σου ζήτα για τόσα χρόνια. Δεν σου ζήταγα να έχει την γιά του. Δεν γίνεται έτσι. Θα ζητάς τη Βασιλεία του Θεού είπε ο Κύριος και όλα εκείνα που πρέπει θα στα ο Κύριος. Όχι όλα εκείνα που θέλεις όλα εκείνα που πρέπει. Και σας έδειξα και τις επιθυμίες των Αγίων ανθρώπων τι έλεγε ο Πατήρ Πορφύριος, τι έλεγε ο Πατήρ Παΐσφιος στην προσευχή τους. Κύριε, ένα καρκίνο θέλω, ένα καρκίνο. Μεγάλες κουβέντε από μεγάλους Αγίους Όμους. Το έχετε ακούσει ποτέ εδώ στον κόσμο αυτό, ποτέ. Ακούς καρκίνο και χτύπα ξύλο. Και όμως σας είπα επάνω στο Άγιο ώρας πώς την ονομάζουν αυτή την αρρώσια εμείς το λέμε το καταραμένο και το μακριά από μας και δεν ξέρω πώς αλλιώς το ονομάζεις εκεί επάνω λένε η ευλογία του καρκίνου η ευλογία γιατί ο καρκίνος σε ειδοποιεί σου χτυπάει τις καμπάνες σου λέει έρχεται ο Κύριος ετοιμάσου αδερφέ γι' αυτό είναι ευλογία γιατί ο Κύριος σε ειδοποιεί ότι έρχεται η ώρα της εξόδου. Ετοιμάσαι, δε φέρει. Για να σε πάρω κοντά μου, όχι τίποτα άλλο. Ετοιμάσου να έρθεις κοντά μου. Δεν είναι απειλή ο καρκίνο. Ορίστε τώρα, είσαστε ήσυχοι, είσαστε υγιεί. Πάτε στον γιατρό, δεν έχει τίποτα. Θορυβήσε για εξομολόγηση. Θορυβήσε Ω, Όποτε συμβεί. Και άμα συμβεί, και άμα τύχει, και άμα πλησιάσουν Χριστούγεννα, και άμα έρθει ο Πάσχα, θα πάμε να ξεμογεθούμε. Και άμα τώρα εδώ, όπως θα πείτε έξω, Σπρωχτεί μία με την άλλη, και πες και βάλεις το κεφάλι της σκάφου, και το σπάσει, και την πάμε, σοκέ, και την πάμε στο κοιμητήριο, μετά τι θα πεις, του κυρίου, δεν πρόλαβα. Γιατί λοιπόν είναι κατάρα ο κάτυνος. Είναι ευλογία ο καρκίνος. Και στη συνέχεια μας μίλησε ο λόγος του Κυρίου για την ελεημοσύνη. Και μας είπε άκρο σημαντικά και άκρο διδακτικά για να φύγουν επιτέλους από το μυαλό μας αυτές οι βλακώδεις θεωρίες του κόσμου. Να δώσω για να στερηθώ εγώ. Βρε δεν θα στεληθείς. Από τι λέει ο λόγο του κυρίου, «Η συν ή τα ίδια σπήρωντε πλήρωνα Υπάρχουν λέει εκείνοι που ενώ σπέρνουν, δίνουν από τα δικά του, ο Θεός τους τα αυξάνει. Με λόγια κυρίου αυτά το καταλαβαίνει. Προχτέ, προχτέ, την Τρίτη, ήμουνα σε μια εκκλησία και είπα και ήρθε ο παππούλης επειδή άκουσε, άκουσε ακριβώς αυτό το κήρυγμα που είχα ήρθε μου λέει πάτερ πριν βγει στέρωνα διακόψα, να σε διακόψω να σου πω κάτι που μου συνέβη έκλειγε είναι πολύ ψυχούλα είναι ο παππούλης αυτός τι συνέβη πάτερ μου λέει προχτές ήρθε κάποιο. ο οποίο ερχόμενος έπεσε πάνω σε ένα φτωχό. Την ώρα εκείνη λέει που έπεσε πάνω στο φτωχό ο φτωχό έπεσε στα πόδια του Κύριε σε παρακαλώ δώσ μου κάτι σε παρακαλώ Κύριε Κύριε δεν έχω τίποτα να φάω τίποτα. Εκείνος ο μαύρος έβαλε τα χέρια του στην τσέπη έψαξε έψαξε να δεν είχε στην τσέπη του πέτυχε ένα πενητάρι, 50 ευρώ. Τόσο πολύ τον πόνεσε η καρδιά του, που βγάζει το 50 άντε που δεν υπάρχει. 50 ευρώ. Να δείτε, να δείτε, ακούστε, ακούστε. Να δείτε τι σημαίνει αυτός ο λόγος εδώ, λίγο να πιούσει. Ξεκίνησε να πάει σπίτι του, δεν πρόκειται. Να φτάσει σπίτι του και στον δρόμο το πετυχαίνει ένα άλλο και του λέει αυτός το χρωστάω που παλιά. Θυμάσαι και του δίνει ένα κατοστάρισμα. <Κι> Τακούσατε. ακούσατε <Κι> που λέει και μου είπε εκείνο ο ιερέα. Έχω ακουμπήσει εκείνο λέει δεν θυμόταν πότε μου το χρωστά, τι μου χρωστάσει. Εκείνο επέμενε, λέει σου χρωστάω του το δώδε. Θυμάσαι από κάπου το μου ξέρω. μιλάμε για χρόνια πίσω. 50 έδωσε 100 του έδωσε ο Χριστό. Πήγαινε και ρωτήσετε τον πατέρα Γιώργιο στον Σιχένα. Σα λέω και το όνομα του παππούλου, να σα την πει την ιστορία μόνο. Και μάλιστα μου την είπε πριν γονέ και τον έβαλε ο κύριο, πριν γονεί να μιλήσω να κάνω το κηρύγμα δεν σε αφήνει ο Κύριος όσο ελεείς θα ελεείσαι αλλά όσο τσιγκουνεύεσαι και υβρίζεις τον άλλον και τον κατηγορεί τον άλλον, είναι στις λέει εισίδε και οι συνάγοντες ελαττωνούνται είναι και εκείνοι που ενώ μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν φτιάχνουν λογαριασμούς, κάνουν, φτιάνουν λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά όλο πεινάνε όλο φτωχοί αισθάνονται είναι εκείνοι οι οποίοι παραμένουν και θα παραμένουν συνεχώς ανικανοποιητοί και θα ζουν συνεχώς με το άγχος χιλιάδες ευρώ παίρνουν βλέπετε οι βουλευτάδες. χιλιάδες ευρώ και σας είπα τι κάνανε το καλοκαίρι που μας πέρασε έτσι στη Λούφα άντε και 1500 ευρώ επιπλέον αύξηση μεταξύ του έτσι Κλέφτε δεν είναι. Μόνο με το μέλλον της έτσι. Αποφασίζομαι, αποφασίζουμε. τους τους καθηγητάδες, εγώ δεν συμφωνώ με τους καθηγητάδες, δεν συμφωνώ, σα το λέω ευθέως, να το ξέρετε. Αλλά για να έχεις μούτρα να μιλήσει και στους καθηγητές και στον οποιοδήποτε ζητάει. Δείξτε το παράδειγμα σου. Το καλοκαίρι πήρατε εσείς 1500. Γιατί, γιατί δεν σα έπαιρναν 10.000 ευρώ που παίρνετε το μήνα όλοι σας δέκα χιλιάδες ευρώ, τριάμιση εκατομμύρια το μήνα πόσα θέλετε να φτάσετε; και όμως και όμως είναι αυτό που λέει εδώ η Αγριαφή μαζεύουν μαζεύουν και όλοι αισθάνονται φτωχοί οι συνάγοντες πελατονούν Να προχωρήσουμε γιατί το ρολόι βλέπω έχει βάλει στόχο κύριε, κυνηγάει, κυνηγάει. Κυ, κυ, τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Άμα θα πιστεύω να σα φέρω στην ώρα μας κάποτε, να βγείτε στην ώρα μας γιατί όλο, όλο ελεημοσύνης σας ζητάω και εγώ στο τέλος. Όλο κανένα πεντάλεπτο, κανένα δεκάλεπτο, κανένα τέταρτο, τι να κάνουμε. Λόγος κυρίου είναι, δεν πειράζει. Λόγος κυρίου είναι. Πάει Σάββατο βράδυ, δεν έπα να κάνει τώρα χτυπήσει κάρτα στο εργοστάσιο. Λοιπόν, διαβάζουμε τους επόμενους τρεις στίχους, τον 26, τον 27 και τον 28. «Ο συνέχον σύτον υπολείπειτο αυτών της έθνεσην ευλογία δε εις κεφαλήν του μεταδιδόντος «Τεκτενόμενος αγαθά ζητεί χάρη αγαθήν, εξητούν τα δεκατά καταλήψετε αυτόν, ο πεπιθός επιπλούτο ούτω πεσίτε, ο δε αντιλαμβανόμενος δικαίων ούτω ανατελεί». Είναι Αγία Γραφή Το τελευταίο το στίχο τον διάβασα αργά και καθαρά διότι απλά ελληνικά να ξέρει κάποιος και στοιχειώδη μπόρεσε πιστεύω ακροθυγός έστω να καταλάβει τι εννοεί αυτός ο τελευταίος στίχος που διαβάσαμε. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα με τη χάρη και τη βοήθεια της Σοφίας του Κυρίου μας να εξηγήσουμε αυτούς τους τρεις στίχους οι οποίοι συνεχίζουν όπως θα καταλάβατε να μας ομιλούν πέρι της Αγία Ελεημοσύγης. Συνεχίζουν να μας μιλούν για την αγάπη που πρέπει να δείξει ο άνθρωπος εις τον συνάνθρωπο του και θυμηθείτε εκείνο που μας είπε ο Κύριος «Αύτη στην πρώτη και μεγάλη εντολή το αγαπήσεις Κύριο των θεών σου και δεύτερα ομοία στην αυτή αγαπήσεις τον πλησίον σου όσε αυτόν εντάφτεστε δυσίην εντόλες διαβάζετε γραφή, δεν διαβάστε τι να σας κάνω τι να σας κάνω εντάφτες της δυσύνετο λες ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται στο αγαπήσεις Κύριο τον Θεών σου και στο αγαπήσεις των πλησίων σου στη εκεί κρέμεται όλο ο νόμος άσε τα υπόλοιπα πάμε στην εκκλησία κι αν θα πήγαμε στις 8 κι αν θα πήγαμε στις 7 και αν θα πήγαμε στις 6 τι να σε κάνω να πάτε τα πας στην εκκλησία αλλά τι να σε κάνει να πάτε στην εκκλησία και να μπαίνεις μέσα σου με την, βαριά, με την, με την καρδιά βαριά και ψυχρή απέναντι στον συνάνθρωπο σου τι να σε κάνει τι να σε κάνει και στην εκκλησία να πα, αλλά και αγάπη να έχεις αγάπη βλέπεις ορίζει ο Κύριος σου δίνει τα όρια της αγάπης όχι αγάπη όσο θες εσύ ως εαυτόν θα αγαπήσεις τον άλλον όπως τον εαυτό σου για τον εαυτό σου, τα θες όλα, δεν τα θε όλα. Πείτε την αλήθεια, Αμή. δεν τα θε όλα. Δεν θέλει όλε τι αρέσει. Όλε τι αρέσει. Χάρη του εαυτού σου δεν απεργούν. Χάρη του εαυτού του δεν απεργούν τώρα οι καθηγητάδε. Θέλουν λέει 1500 ευρώ, άκου 1500 ευρώ πρώτο μεροκάν, πρώτο, πρώτο, πρώτο, μεροκά, πρώτο μισθό. Για τον εαυτό του, είδε. Τα θέλουν όλα για τον εαυτό του ε λοιπόν όσα θες για τον εαυτό σου πρέπει να τα θες και για τον άλλο. όχι εγώ να πάρω 1500 και όταν θα δω τον φτωχό να του δώσω ένα παιχνιταράκι εκείνο δεν είναι ως σας είπα βεβαίω θα υπάρχει διάκριση στην ελεημοσύνη μας διάκριση αλλά βλέπετε η ελεημοσύνη έχει στάδια. Έχει στάδια η ελεημοσύνη. Τι είπε, τι είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος και ο Κύριος όταν πήγανε εκεί οι Φαρισαίοι και τον ρωτάγαν τι ελεημοσύνη να κάνουμε ο έχων δύο χιτώνας όπως τον έλεγαν. Τι σημαίνει έχω δύο και δίνω ένα δίνω το 50%. Και μετά τι είπε ο Κύριος στον Εανίσκο που τον πλησίασε όλα δώστα, πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδοση φτωχή όλα δώστα, για να πάρεις σαβρός στον ουρανό και βέβαια η Εκκλησία μας έχει κατασταλάξει σε αυτό που σε το έχω πει και το λέω και επισήμως από εδώ το έχω ξαναπεί άλλωστο και επισήμως ότι αν θέλεις να έχεις τη συνηθισή σου αναπαυμένη ως προς την αδημοσύνη σου ειδικά εσείς που έχετε σταθερά εισοδήματα σταθερά εισοδήματα είτε δουλεύετε είτε παίρνετε μια σύνταξη συγκεκριμένη είτε οτιδήποτε το 10% το 11% το 12% βγάλτο από την αρχή αυτό είναι το φτώχρο το γενικό έτσι λένε οι Αγίοι Πατέρες ποσο παίρνω; περνώ, 1200-1300 ευρώ μάλιστα, 1500 ευρώ πάνε, τα 150 ευρώ πάνε για το φτωχό. Πάει τελείωσε, τελείωσε, δεν μου ανήκουν, πώς τότε. Και από εκεί και πέρα σε παίρνει να δώσει ακόμα περισσότερα, δώσει και περισσότερα, ακόμα καλύτερα για σένα. Συμφωνώ, έχει την οικογένειά σου, έχει τα παιδιά σου, έχεις, ναι, ναι, ναι, ναι, σύμφωνη, σύμφωνοι. Εκείνο όμως δεν σου ανήκει. Θυμάστε τι είπε ο Φαρισαίος, δεν θυμάστε. Θυμάστε τι είπε ο Φαρισαίος εκεί στην παραγωγή του τελώνου και του Φαρισαίου. Τι λέει, όταν περί αυτολογή για τον εαυτό του, «Από δεκατό, πάντα ως ακτώμε». Τι σημαίνει «από δεκατό? Απ' όσα παίρνω, βγάζω το R10 για τους φτωχούς. Εσύ τι έβαλες για το φτωχό? Α, εγώ παίρνω μια συνταξούλα. <σχυ> <σχυ> <σχυ> εγώ δεν σου είπα όχι. Συνταξούλα, συνταξούλα. Αλλά και από αυτή τη συνταξούλα θα βγάλεις κάτι για τον φτωχούλιο. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος χαμπερίστε το αυτομισσοδέα βάλτε το καλά στην καρδιά σας Η δεκάτη θα βγαίνει οπωσδήποτε και μας έλεγε ο πατριβάνιος βγάλε καλύτερα τη δωδεκάτη γιατί είπε ο Κύριος εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και των φαρισαίων, ουμη μη εισέρθετε στην βασιλία του Θεού Πόσα έκανε ο γραμματέα και ο Φαρμακαίο 10-10. Ε, κάνω το 12 ή 13, δεν πειράζει. Για να έχει την καρδιά σου να πα Τι μα λέει λοιπόν εδώ τώρα, Ο συνέχον Σύντον, λέει, υπολείπτητο αυτών τη έθνεση παλιά θα το ζήσατε εσείς οι παλαιότεροι εδώ οι ασπρομάλες που ήσαστε εδώ μέσα οι γερόντισες, οι γέροντες θα ζήσατε που ζήσατε την κατοχή θυμάστε ότι την κατοχή κυριαρχούσε κυριαρχούσαν οι μαυραγορείτες τους θυμάστε του μαυραγορείτες έτσι ο μαυραγορείτης τι έκανε ε? Μάζευε, μάζευε, μάζευε, μάζευε, μάζευε, μάζευε τις αποθήκες του, έκανε, έφτιανε, εκεί, εκεί. Οι αποθήκες του, τίγκα, τίγκα. Ήρθε η πίνα. η πίνα, όταν ήρθε η πίνα, άνοιξε τις αποθήκες του. Όχι για να μοιράσει, αλλά για να δάει. Και έδινες μια κούφτα χρυσάφι, για να πάρει μια κούφτα στάρι, να φάς έρχεσαι μια κουβταστάρι, μια, ναι, μια στάρι, μια χρυσάφι, συγγνώμη, για να πάρεις μια κουβταστάρι. Έλα πατέρα μια χρυσάφι, για να πάρεις μια για για να σου δώσω μια φραγκόλα Λοιπόν, αυτό, ακριβώς αυτό μας λέει και εδώ, γιατί και τότε στην εποχή εκείνη οργίαζε η μαύρη αγορά, η μαύρη αγορά. Τι λέει εκείνος που κρατάει, λέει το στάρι, το περμένει, λέει, για να γδάρει τον κόσμο. Και ο κόσμος τον καταργείται Ο κόσμος τον κα... πάει με να πάρει στάρει αφού είναι ανάγκη μην πεθάνει αλλά τον καταριέτει την κατάρα μου να άνθρωπε μια κούφτα στάρι, για μια κούφτα χρυσάφι, μάξτε θα σας πω ένα μυστικό θα σας πω ένα μυστικό Όταν βρίσκω καν το δρόμο και προ, προσπαθώ να του δώσω κάτι, ένα παρακαλάω από μέσα Εδώ τα παιδιά και εδώ πέρα απόξω που ήρθαν προηγουμένω, έπεσαν τρία ήταν εδώ και πέσαν την αγκαλιά μου και τα τρία. Ένα επιδιώκω. Ένα. έλεγε τι είναι αυτό να ακούσω από το στόμα του φτωχού Θεός χωρέσει τα πεθαμένα την ευχή που να ο Θεός να σε ευλογεί ο Θεός να το ξεπληρώσει αυτή η ευχή είναι σαν την ευχή της μάνας ειδικά όταν αυτή η ευχή βγαίνει από στόμα ανθρώπου που πραγματικά έχει ανάγκη, γιατί δεν ξεχνάμε βέβαια υπάρχουν και οι φτωχοί, εκείνοι οι δίθεν φτωχοί, πάμε τους δώσεις λίγο, φεύγουν γκρινιάζοντα και φωνάζοντας και αυτό και τόσο μόνο και αυτό και δεν με καταλαβαίνεις. Ε, πόσα να σου δώσω. Σου δώσω αυτό που μπορώ να σου δώσω. Αυτό που μπορώ. <ΣΣΣ> Αλλά επιδιώκω εύχομαι στον εαυτό μου να τους ανοίξει ο Κύριος στο στόμα να μου πούνε μια ευχούλα η ευχή του φτωχού είναι ευχή του Θεού φανταστείτε μια ευχούλα να πάρετε από ένα φτωχό φανταστείτε τι ευλογίες από τον Θεό θα έχετε Φανταστείτε τι ευλογής. Αλλά και φανταστείτε να σε καταραστεί ένα να περάσει από εκεί. Το θυμάστε εκείνο που γράφω στο βιβλίο. Το θυμάστε. Το θυμάστε. Οι περισσότεροι φαντασμό όλοι το έχετε πάρει το βιβλίο. Το θυμάστε εκείνο που γράφω μέσα. Εδώ κάθε συνέβη. Εδώ. Φιλοπιμένο και Καραϊσκάκη. Φιλοπιμένο και Καραϊσκάκη. Επερνούσα, σας το θυμίζω, επερνούσα από εκεί, επερνούσα από εκεί, και ήταν ένας στοχός. Καθόταν κάτω και έφταλα κάτι και δεν το όδωσα. Και σε λίγο τον αισθάνθηκα να έρχεται από κοντά μου. Και γυρίζω του λέω, δεν σε φτάνω του λέω, θες κι άλλα δεν έχω άλλο. Μου λέει, όσου παγκούγει, δεν θέλω άλλο, θέλω να σου πω κάτι να σου πω μου λέει μια ιστορία λέω τι ιστορία εδώ μου λέει που κάθομαι εγώ κάποτε και ένα άλλο φτωχό. κοσ; εγώ τότε μου λέει ήμουν απλούσιος και περνώντας από εδώ τον είδα τον φτωχό εκείνο και όταν μου άπλωσε το χέρι να του δώσω κάτι εγώ όχι μόνο δεν του άδωσα μου λέει αλλά τον έβρισα κιόλας και μου είπε, Σου εύχομαι εδώ που κάθομαι να καθίσεις Το βλέπεις μου λέει τώρα. Είμαι απλούσιος Ρόδα είναι, αδελφοί μου. Ρόδα είναι η ζωή. Σήμερα είσαι απάνω. Άπλωσε κάτω. Γυρνάει η ζωή. Γυρνάει. Ρόδα! Ήρθε, ήρθε, ήρθε, ήρθε. Πήγε από κάτω αυτό τώρα. Πριν από χρόνια που τον είδα, δεν ξέρω τώρα πέθανε. Ζήτηξε ο άνθρωπο και τον έπιασαν τα δάκρυα. Μου λέει Είδες? έφτασα ακριβώς εκεί που μου υποσχέθηκε και με έστειλε ο Θεό λέει να κάτσω ακριβώς και στην ίδια θέση που καθόταν όπως το είπε ο φτωχός εκείνος όπως το είπε εκάθισα ακριβώς και κάθομαι εκεί που καθόταν εκείνος ακριβώς ο φτωχός αυτό σημαίνει πρόσεξε μην ανοίξεις το στόμα σου να πεις κακιά κουβέντα για το φτωχό. Γιατί πίσω από το φτωχό ποιος είναι και ακούει ο Κύριος. Έτσι δεν μας είπε. Ταΐζεις, εμένα ταΐζες λέει ο Κύριος. Ποτίζεις, εμένα πότισες. Δίνεις; εμένα έντισες. Επισκέπτεσαι στη φυλακή, εγώ είμαι στη φυλακή. Επισκέπτεσαι τον ασθενή, εγώ είμαι άρρωστος. Εγώ είμαι άρρωστος. Αντίθετα δε ευλογία εις κεφαλήν του μεταδιδόντος δίνεις είδατε τι σας είπα δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. δίνεις, δώσε ηλαρών την αγαπά ο Θεός λέει από Η Παύλους ηλαρών, ηλαρώς δώτης το εισθημένοι, ηλαρώς να δίνεις με αγάπη με ηρεμνία, με γαλήνη, χωρίς να οργίζεσαι μέσα σου, χωρίς, χωρίς, χωρίς να σε πιάνει βαρυγκόμια. Με αγάπη να δώσεις. Είναι συνανθρωπός. Η λαρών γοαδότην αγαπάω ο Θεός. Εκείνος που δίνει με αγάπη τον αγαπάω ο Θεός. Δίνεις, θα σου δώσει. Δεν δίνεις, δεν έχει Γι' αυτό δεν είναι μυστήριο πράγμα Αυτό που και ισχύει Αλλά και το βλέπουμε και στις ιστορίες των πατέρων Οι ελεήμονες Δεν εστερούνταν τίποτα του τα δίνε όλο ο Κύριος Εκείνοι οι οποίοι ήταν τσιγκούνιδες Ο Κύριος τους εστερούσε Ακόμα και τα αναγκαία Ευλογία ει κεφαλήν του μεταδιδόντος Δώσε για να πάρει. Δεν δίνει, δεν θα πάρει. Και θυμηθείτε και κάτι ακόμα. Ότι όταν θα έρθει η Δευτέρα, παρουσία, ή θα του πει του κυρίου, σε παρακαλώ, δεν του πει. Ξέρετε τι, κραυγή θα βγει από τα στόματα όλων μας τότε που θα είμαστε στη μεγάλη, δεν θα, υπή, δεν θα υπάρξει ποτέ μεγαλύτερη αγωνία από εκείνη, δεν θα υπάρξει ποτέ. Η μεγαλύτερη αγωνία που θα ζήσουμε στη ζωή μας θα είναι όταν θα καθίσουμε απέναντι στον Κρητή. Τι θα του πεις τότε, τι θα κάνουν όλοι οι άνθρωποι τότε, ξέρετε τι θα κάνουν; θα πέσουν στα γόνατα και θα πει «Κύριε, έλεος, ε, έλεησον Κύριε, ελέησον». Και θα ρωτήσει ο Κύριος «Εσύ ελέησες» Εσύ ελέησες. Ακριβώς γι' αυτό μας το λέει στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρήση, γιατί εκεί θα συμβεί αυτό. Εδώ τότε θα μας πει ο Κύριος, ελέησες, εγώ ήρθα στην πόρτα σου πεινασμένος και με έβρισες και με έδιωξες. Εγώ ήρθα στην πόρτα σου διψασμένος και ένα ποτήρι δεν μου δώσεις να πιω. Εγώ ήμουν αγυμνός και δεν σου περίσσευε από τα εκατό φουστάνια που έχεις μέσα εκεί στην καρταρόβα σου, δεν σου πέρσεψε ένα να πεις πάρε μπορεί και εσύ να ντυθείς δεν σου πέρσευε ένα έλεος θα λέμε κύριε ελέησον, κύριε, ελέησον. και δεν τι λέει ο κύριος εφόσον επίησατε ενήτουν των αδερφών εμείς επίησαμε Άμα είσαστε κι εσείς ελεημονε, κάλλουν στη γη. Θα πάρετε και από μένα λίγο ελεημοσύνη. Δεν είσαστε ελεημοσύνη, δεν είσαστε ελεημονέ. Δεν είσαστε. Δεν έχει τελείωση. <χω> αγαθά ζητεί χάρη να εκείνος λέει ο οποίος μηχανεύεται, σκαρφίζεται το αγαθόν, πως θα το ενεργήσει το καλό, την καλή, την πράξη εκείνος τι θέλει, τι ζητάει τι επιδιώκει επιδιώκει να έχει καλή αντιμετώπιση από τον Θεό κατά την ώρα της ανταποδόσεως βλέπεις μερικοί άνθρωποι του Θεού άνθρωποι πραγματικά ζούνε ζούνε σε αυτή τη ζωή μόνο και μόνο για να εργάζονται το καλό έχω συναντήσει τους ανθρώπους τους καίει η επιθυμία τους καίει ο πόνος μέσα του τους καίει δεν είναι χρουστασό τον βλέπεις έβγει πρωί πρωί πού πας πάω στο νοσοκομείο εκεί πέρα είναι κάποιος άλλος πάω, πάω. τον τρώει η αγωνία του νοσοκομείου τον τρώει η αγωνία τη φτώχεια. Τον τρώει η αγωνία τη ανεργία. Γνωρίζω ανθρώπου που μπορεί να μην φαίνονται στα μάτια σα. Αυτού δεν πρόκειται να του βρει ποτέ η τηλεόραση. Η τηλεόραση θα, βρει, θα βρίσκει μόνο γιατί εκεί είναι η δουλειά τη. Μόνο, μόνο, συγγνώμη αυτή την έκφραση που δεν πω. Μόνο, μόνο τι χαβούσε ψάχνει να βρει η τηλεόραση. Μόνο τις καρταδούρα ψάχνει να βρίσκει η τηλεόραση. Δεν ψάχνει να βρει τίποτα καλό. Αν ήθελε. Αν ήθελε, έχει κάτι, κάτι σαΐνια εκεί μέσα η τηλεόραση που μπορούσε να τα ξαποστέλνει να πάνε να ξετρυπώνει αγίους εργάτες του Ευαγγελίου αγίους εργάτες της, της, της, της καλοσύνης και της ευπρέπειας και λοιπά Αλλά αυτοί βλέπετε πάνε εκεί πέρα που ψάπτουν να βρουν κανένα δεσπότη, ανήθικο, χρωμιάρη κανένα παπά, κλέφτια αγλοποδίτη, ξέρω κακή να του ξεδιαφέρει δεν πάνε να βρουνε κανέναν άνθρωπο πραγματικά που να αξίζει τον κόπο. Μπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με αυτή τη μέρη στο κεφάλι τους. Και γνωρίζω ανθρώπους τέτοιους. Το Πάσχα, το Πάσχα τα Χριστούγεννα που είναι μεγάλες ημέρες, μου λέει κάποιος, εγώ σήμερα έχω δουλειά. Λέω, τι δουλειά έχεις. Πάνω να πάρω τηλέφωνα. Πού να πάρει τηλέφωνα να πάρω τηλέφωνο κάποιου πενθούντες που έχω κάποιου αναξιοπαθούντες να τους πω τα χρόνια πολλά να τους πω το Χριστός αρέστη να τους πω μια κουβέντα παρηγοριάς ή άλλη έχει χάσει τον άντρα Τι ποιο τη σκέφτεται αυτή αμήν μόνη τη εκεί μέσα έτσι κλεισμένη εκεί, να κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ Χριστούγεννα θα κάνει αυτή όταν θέλει σκαρφίζεσαι το αγαθόν το σκαρφίζεσαι αλλά δεν έχουμε πόνο για την το... Λαγμήντς, καλά να περνάμε εμείς, καλά να περνάμε εμείς, λεφτά να έχουμε να τρώμε και τίποτα άλλο. Ας τον άλλον να ψοφάει. Αυτός είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού. Τεκτενόμενος αγαθά, αυτός είναι δυνατόν να μην απολαύσει μισθό κατά την δεύτερη Παρουσία. Είναι δυνατόν. Αν τον αφήσει ο Κύριος έτσι, Αδύνατο. Αυτός να εργάζεται το καλόν και ο κύριος να τον αδικήσει ποτέ. Αλλά βλέπεις τι λέει και παρακάτω. Λέει και το αντίθετο. Εξητούν τα δε κακά. καταλήψετε Καταλείψετε αυτόν. Αλλά και εκείνος λέει ο οποίος εργάζεται το κακόν. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Σκάρτη. Ελεϊνοί. Βρομιάριδες. Οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο. Να. Πάρτε παράδειγμα από την τηλεόραση. Βλέπετε δεν έχουν να πούνε τίποτα τίποτα καλό. Αν ηθικότητα, φαυλότητα, κλεψιά, πατεωνιά. Εκεί εννοείται μέσα στο δηδο... σπίτι. Αυτό κυριαρχεί τώρα στην τηλεόραση. Αν ηθικότητα, ομοφιλοφιλία. Αυτά είναι. Τα διδάγματα του καιρού μα. Δεν στη βγάζουνε. Αναρχία. Πάει. Πατέρα του Καλή του ώρα του ανθρώπου συνέχεια βλέπει και πέρα στα βροκοπιάτε. είναι. μου, τι εποχή είναι το τι, πού θα, θα πάμε. Κάτι θα επιτρέψει ο Θεό, κάτι δεν γίνεται. Κάτι θα επιτρέψει ο Θεός. δεν γίνεται, αυτή είναι η κατάσταση αλόφρον κατάστασης. Αλόφρον κατάστασης. Τι θα επιτρέψει, εκείνο το ξέρει. Τεκτενόμενος αγαθά, ζητή να αγαθήν. Εξητούν τα δεκακά, καταλήψετε αυτόν. όχι το κακόν, την ανομία, την ατιμία, την βρωμιά, την πορνία, την κλεψιά, τι. Αυτά θέλεις στη ζωή σου. Ε, λοιπόν, να ξέρεις ότι αυτά έχουν λίγη χαρά. Λίγη χαρά έχουνε. Είναι, είναι το θυμάστε το κινήνο. Το κινήνο το θυμάστε το φάρμακο εκείνο που πήγαμε παλιά, ε. Ήτανε το, Που ήτανε γλυκό. Άρα. Και φώναζε η μάνα μου, ο Θεός χωρέστη. Κατάπιετο, κατά το γρήγορα, μιλιώσει η ζάχαρη. Μετά δεν πάει κάτι. <laughs> δεν πάει κάτι μέσα. Ήτανε δηλητήριο. Το κινήνο το. Θυμάστε το κινήνο εκείνο το ροζ, το χαπάκι. Το ροζ, το χαπάκι. Ναι. Ναι. Έτσι είναι και το δώ, Έτσι είναι και εδώ το κακό. Λίγη χαρά, λίγη χαρά έχει, λίγη γλύκα έχει το κακό. Να φάμε καλά, να πορνεύουμε, να κάνουμε, να φτιάνουμε κλπ. Λες και η ζωή είναι μπροστά. Και όταν έρχεται η ώρα να φύγουμε, ω, εκεί, ω, εκεί, τρέχα ψυχή τώρα να βρει άκρη με τα δαιμόνια που σε περιμένουν κατά την εξοδό σου τρέχα ψυχή τώρα τελευταία στιγμή να ζητήσεις το Ήμαρτον να ζητήσεις τον παππούλι να σε διαβάσει θα σε προλάβουν λέει τα κακά εργάζεσαι το κακόν το εργάζεσαι το κακόν είσαι εργάτης του κακού της κλεψιάς ε λοιπόν αυτά θα τρέξουν και θα σου πούν μπροστά σου θα σε πάνε καταλήψετε με αυτό θα σε προλάβω στον δρόμο δεν πρόκειται να τους ξεφύγεις δεν πρόκειται να τους ξεφύγει. σου την έχει στιμένη ο διάολος ξέρει που θα σε βρει που θα σε προλάβει την έχει στιμένη και πάμε και στο τελευταίο ο πεπιθός επιπλούτος τους γιατί γιατί έχεις πολλά λεφτά θα τσακιστείς καλύτερα θα έλεγα να καμαρώνει ένας φτωχός όχι όμως ένας πλούσιος ο φτωχός ξέρει γιατί να καμαρώνει διότι θέλει δεν θέλει θα τα αφήσει όλα στα χέρια του Κυρίου και χαίρεται γι' αυτό εσύ όμως μη χαίρεσαι μη χαίρεσαι για τα λεφτά σου γιατί είπαμε είναι ρόδα σήμερα είσαι εκεί κατεβαίνει η ρόδα τώρα Πρόσης. κατεβαίνει κατεβαίνει κατεβαίνει αν έχεις πιστέψει τα λεφτά σου και θα έρθει ο αντίχριστος μεθαύριο θα συντριβείς ή θα αρνηθεί το Χριστό ή θα συντριβείς. Γιατί έτσι θα σου πει αυτός ο Βρομιάρης. Γι' αυτό βλέπετε μας έχει κάνει όλους τώρα, μας έχει κάνει όλους ανθρώπους τη τσέπη του πορτοφολιού μας έχει κάνει. Όλοι μας εκεί κοιτάμε τώρα. Αυτός που θα βγει θα μου αυξήσει τη σύνταξη. Αυτός που θα βγει θα αυξήσει τους μισθού. Βλέπετε γιατί βγήκε κανεί στο πεζοδρόμιο, οι άλλοι θέλουν οι 1500, ό,τι του κατέβει του καθένα που λέμε. σε τρένα, εποχή τρένα 1500 ευρώ έτσι, γιατί μου έτσι μ' αρέσει ημένα. Έτσι γουστάρω, κλειδώνω το σχολείο έτσι. Έτσι μ' αρέσει ρε παιδί μου, πώ το λένε, έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει, πώ το λένε. Αναρχία. Γιατί είναι αυτό που είχε πει ο Κύριος. Ή ο Θεός ή ο Μαμονάς. Επιλέξαμε το Μαμονά. Ζούμε με το Μαμονά. Αλλά άμα για το Μαμονά ε, θα συντριβείς λέει. Ούτως παισίδε. Θα πέσεις και είναι η πτώση σε αυτού μεγάλη. Θα πέσεις και η πτώση θα είναι πολύ δυνατή. θα είναι. Θα κάνει κρότο, τρομερό. Έτσι λέει να πάτε, πέρατε να σας πω, δεν διαβάζετε, τι να σας πω. Τι να πω ο ταλέπορος, τι να πω με πιάνει θλίψεις και απογοήτευσης. Να πάτε να διαβάσετε τον 36 Ψαλμό, τον 36 Ψαλμό, να διαβάσει να δεις τι λέει για αυτούς που μαζεύουνε για να έχουν αγαθά και καμαρώνουνε. Πήγαινε να διαβάσετε; απόψη. Πήγαινε να Να σου μια άλλη κλασική Φράση ενό ψαλμού, το ξέρετε όλοι, το, το ψάλμα τη Εκκλησία. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Κουφαθήκαμε, δεν ακούμε τώρα. Οι δε ζητούνται στον κύριο. Αυτοί που ζητάει τον Χριστό ούτε ούτ το ελαττωθήσονται παντός Θα τα έχουν όλα. Εσύ πήγαινε στα λεφτά εκεί. Φώναξε, κράξε, παρακάλα, γονάτισε, φύλαγε κατοριμένε ποδιές. Πήγαινε εκεί, κρύψε τις φατούσες τους, να σε κοροϊδεύουν και να σε πατάνε στα μούτρα. Πήγαινε εκεί. Για να πάρεις τι, 5 ευρώ αύξηση. Να σε κοροϊδεύουν. Για αυτοί να παίρνουν 1.500 ευρώ Γιατί δεν αγαπήσαμε ποτέ τον Θεό. Δεν τον εμπιστευθήκαμε ποτέ τον Θεό. Και καλά να πάθουμε συνεχώς. Εκείνος λέει ο οποίος ελπίζει στον πλούτο του θα πέσει και θα συντριβεί. Εκείνος ο οποίος όμως με ρημνά για το φτωχό ο δε αντιλαμβανόμενος δικαίων ούτως ανατελεί δει στη δόξα επιφυλάσει ο Θεός σε αυτόν που Τα ακούσατε, θα τον ανατύλει δεν είναι τυχαία αυτή η φράση θα τον ανατύλει ο Θεός πως βγαίνει, έχετε δει τον ήλιο πως βγαίνει προκαιρού ταξίδευα εκεί με ένα πλοίο στην Ιταλία και είδα τον ήλια Ράκο να βγαίνει σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά ένα φαντασμαγωρικό θέμα σιγά σιγά τον έβλεπε στον απολάμβανες ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε μετά, Πό! Δεν, δεν βλέπετε, δεν βλέπετε μετά δεν βλέπετε η δόξα μετά σε στραβώνει έτσι θα δοξάσει ο Κύριος τους ελεήμονες έτσι θα δοξάσει αυτούς οι οποίοι τον αγάπησαν και αγάπησαν και τον συνάνθρωπό τους τελειώνουμε αγαπητοί μου αδελφοί, τελειώνω με μία ευχή. Δανείζει Θεόν ο ελεόν φτωχόν. Αυτός που ελεεί το φτωχό δανείζει στο Θεό. Και έχετε υπόψη σα ότι ο Κύριος είναι συνεπέστατος στις οφειλές του. Του δάνεισες, όχι απλώς θα στα επιστρέψει εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωή αιώνιων κληρονομής λέει ο ίδιος εσύ που έδωσε σένα θα πάρεις εκατό είναι λόγια κυρίου αυτά είναι λόγια κυρίου μην τα αμφισβητείτε είναι υποσχέσεις Θεού μην τις αμφισβητείτε έδωσε σένα θα πάρεις εκατό και ζωή αιώνιο κληρονομής το λέει η Τελειώσαμε στο τέλος να πείτε σαν καλά παιδιά του κατηχητικού να δώσετε και μία εικονίτσα. Όπως κάνουμε στα παιδάκια του κατηχητικού θα σας δώσω και εσάς μία εικονίτσα, να σας καλοπιάνουμε Γιατί αγριεύετε πολλές φορές και λέτε τούτος είναι αυστηρό και σκονοστε να φύγετε. Άντε δεν πειράγει θα σας δώσω λοιπόν μία εικόνα στο τέλος να είστε καλά.